Θα σας απασχολήσω με ένα εξαιρετικά δύσκολο ομολογουμένος ζήτημα που αφορά όχι στη μικρή αλλά στη μεγάλη, όπως θα έλεγε ο Πολύβιος, ιστορία. <κοί> δηλαδή στο ερώτημα που έχει να κάνει με το ποιε yes, είναι οι κατευθύνσεις τις οποίες στον ιστορικό χρόνο ακολουθούν οι κοινωνίες. Ε, κάποιοι έχουν μιλήσει για το ε, για τους νόμους της ιστορίας, θέλοντας να αναγάγουν αυτό το προβληματισμό σε ένα είδος ε, φιλοσοφική αναζήτησης. Ωστόσο το πρόβλημα, το κεντρικό πρόβλημα, το οποίο ε, πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι αυτό που θα αποκαλούσαμε σε εισαγωγικά ε, την βιολογία των κοινωνιών. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο ε, κάνει τις κοινωνίες να εξελίσσονται προς τη μία ή προ την άλλη κατεύθυνση, ποια είναι η φύση του κοινωνικού φαινομένου και τι παράγει τη μία ή την άλλη εκδοχή της κοινωνικής συγκρότησης. Η καθιερωμένη αντίληψη που υπάρχει και που, αν θέλετε, καταλήγει στην διαπίστωση ότι συντρέχει μία γραμμική καθόλα εξέλιξη της κόσμοϊστορίας, είναι αυτή η οποία διατηρεί μία πολύ δυνατή σταθερά τη σκέψη ότι ο νεότερος κόσμος είναι ο τελικός κόσμος της ιστορίας, ο ολοκληρωτικά ανώτερος από κάθε άλλον που παρήλθε και ότι η μετάβαση σε αυτόν ε, ουσιαστικά μεταφέρει, περιάγει το, το παρελθόν στην προϊστορία. Επομένως δεν έχει κάτι να μας εμπνεύσει. Μπορούμε για λόγους νευματικής περιέργειας να ασχολούμαστε με το παρελθόν, ιδίως με το απότερο παρελθόν, αλλά ακόμα και το ελληνικό παρελθόν δεν μπορεί να μας ενδιαφέρει εκτός βεβαίως όπως θα υπογραμμίσουν ορισμένοι μεταξύ των οποίων πολύ γνωστός στην Ελλάδα μέχρι που άρχισε χρόνους ο Βιντάλ Νακέ. Η διάκριση, η διάκριση αυτή όπως ξέρουμε έχει αποδοθεί με την έννοια με την διχοτομία μεταξύ νεωτερικότητα και παράδοσης εγγράφοντας την παράδοση ουσιαστικά αυτό που εγγράφει η δυτική ιστοριογραφία, δηλαδή την ε, ε, θεουδαλική ουσιαστικά εποχή, ή μεταξύ, πιο συχνή, ε, βιομηχανικής και προβιομηχανικής εποχής. Ε, είναι γεγονός ότι οι εκδηλώσεις, η ιστόρηση μάλλον, σε αυτό το πνεύμα τη, του παρελθόντος, γίνεται υπό ένα φρίσμα που άλλοτε ανάγεται στη δύναμη ποιος ηγεμόνευσε στην Α ή στην Δ εποχή είτε με τη διακτίνωση της οικονομικής ανταλλαγής όπως η σχολή των ΑΝΑΛ είτε με την μαρξική αλληλουχία μεταξύ δουλοκτητικού, φεουδαλικού, καπιταλιστικού και σοσιαλιστικού εν τέλει συστήματος και πολλά άλλα τα οποία όμως έχουν την ίδια ακριβώς λογική βάση στην ε, ταξινόμηση και στην ιστόρηση του, ιστορικού, του, του εξελικτικού γεγονότος των κοινωνιών. Δεν θα σας απασχολήσω με τις αντιναμίες των ε, σχολών αυτών σκέψης, ε, διότι Σιλίπδιν, θεωρώ και θα εξηγήσω αργότερα γιατί, ε, είναι στον πυρήνα τους α, ιστορικές ιδεολογικά φορτισμένες και καταφανώς προκύπτουν από το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας η οποία δεν έχει επιστημονική βάση, δηλαδή διακρίνονται για το γνωστικό τους έλλειμμα. Το γνωσιολογικό αυτό έλλειμμα της νεότερης επιστήμης γίνεται εμφανές τόσο στο ζήτημα των ενιών, της ενιολόγησης δηλαδή των κοινωνικών φαινομένων, όσο και σε εκείνη τη τυπολογίας των φαινομένων, των ιστορικών φαινομένων που συναντάμε και τα οποία και τα δύο, αν θέλετε, γίνονται κατά προβολή του παρόντος στο παρελθόν. Ενώ πάρα πολλέ, αν όχι σχεδόν όλες οι έννοιε, παραδείγματο χάρη, που χρησιμοποιούμε στις κοινωνικές επιστήμες είναι δάνειε ενός κόσμου που παρήλθε ήδη όπως είναι ο ελληνικός κόσμος ε, θεωρούμε ότι ο κόσμος που τις δημιούργησε δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε συγκριτική βάση ε, μέσα στην, στο συνολικό ιστορικό γήγναστε που ενδιαφέρει και την εποχή μας. Παρουσιάζει όμω αυτή η προσέγγιση και ένα, μια πολύ πιο σημαντική αδυναμία από αυτήν. Ε, το γεγονός ότι αντιμετωπίζει την εποχή μας κατά τρόπο στατικό. Όσοι αν δηλαδή έχει επέλθει, το είπαν άλλωστε, το τέλος της ιστορίας και μάλιστα τα, τα φαινόμενα είτε είναι θεσμικά είτε πραγματολογικά υπό την έννοια της, των δυναμικών που συμβαίνουν μέσα σε μια ο, ολόκληρη εποχή όπως είναι το σύνολο του Πλανήτη σήμερα, ε, δεν πρόκειται να αλλάξουν είναι τελεσιδίκως δηλαδή ε, οριστικά εκτιμώ ότι ακριβώς αυτές οι αδυναμίες ε, οφείλονται στο γεγονός ότι καμία από τις προσεγγίσεις αυτές δεν στέκει σε αυτό που είναι η φύση των κοινωνιών του κοινωνικού φαινομένου γιατί όταν μιλάμε για κοινωνίες κοινωνίες ανθρώπων αυτό που νομίζω πρέπει να συγκρατήσει κανείς δεν είναι ποιο η ή πως συγκροτούνται και λειτουργούν ιδιαίτερες καταστάσεις αλλά το σύνολο του διακυβεύματος δηλαδή που όμως για να το διακρίνει κανείς πρέπει νομίζω να ξεκινήσει από την βάση του κοινωνικού φαινομένου, δηλαδή από τη φύση. Ε, με αυτή την Προσέγγιση θα σα απασχολήσω λοιπόν την οποία την ονομάζω κόσμοσυστημική γιατί διότι ε, προσπαθώ να ταξινομήσω το κοινωνικό φαινόμενο με βάση ε, ένα κριτήριο ένα μέτρο που μπορεί να μας δώσει το αποτέλεσμα ε, κατά κύκλους κοινωνιών δηλαδή ένα σύνολο κοινωνιών που έχουν κοινά θεμέλια, εσωτερική συνοχή και αυτάρκεια. Εάν λοιπόν θέσει κανεί το ερώτημα ποιο θα είναι αυτό το κριτήριο, το μέτρο με το οποίο θα ταξινομήσει κανείς μια ανθρώπινη κοινωνία, η απάντηση υποθέτω ότι πρέπει να είναι αυτό που συγκροτεί την ανθρώπινη κοινωνία, η ύπαρξη ελευθερίας ή μη ελευθερίας. Ε, η ελευθερία όμως, από την άλλη μεριά, δεν παράγεται στο μυαλό των ανθρώπων, δεν δημιουργείται στο μυαλό των ανθρώπων και δεν αναπτύσσεται ως έννοια ε, επειδή διανοητικά κάποια στιγμή αποφασίζουμε να την επινοήσουμε. Είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών άλλων παραγόντων, τις οποίες πρέπει να αναδείξουμε και να διερευνήσουμε. Εάν θελήσουμε λοιπόν να σταθούμε σε αυτό το πλαίσιο, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες κοινωνιών άρα και κόσμο συστημάτων ή κοινωνίες που είναι συγκροτημένες με υπόβαθρο την ελευθερία ξεκινώντα από την ατομικότητα ενός εκάστου και οι δεσποτικές κοινωνίες. Τα συστήματα τα οποία έρχονται να υποστασιοποιήσουν την ελευθερία ή την μη ελευθερία, είναι αυτά που παράγουν και την ελευθερία ή την μη ελευθερία. Συνεπώς, πρόκειται για μία σύνθεση ε, πραγματικοτήτων με την οποία δεν θα σας απασχολήσω εδώ, διότι θα περιοριστώ για την οικονομία του χρόνου στο σχηματικό μέρος του πράγματος, πώς δηλαδή μπορεί να ταξινομήσει κανείς εξλεκτικά αυτή την ε, κόσμο-συστημική γνωσιολογική προσέγγιση των ε, ανθρωπίνων κοινωνιών. Οι θεμέλιες όμως βάσεις αυτής της διπλής διάκρισης που ε, εμφανίζει, αν μιλήσουμε για δεσποτικό κοσμοσύστημα και για ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα, μια στατικότητα, ε, μας υπαγορεύουν επίσης να δούμε την δική τους, την εσωτερική δηλαδή εξελικτική πορεία. Δεν είναι στατικές με την έννοια του ότι συλλαμβάνουμε της θεμελιώδης έννοιας οι οποίες παραμένουν μέσα στον ιστορικό χρόνο της δεσποτείας ή της, του ανθρωποκεντρισμού των κοινωνιών ελευθερία και που μας επιτρέπουν να προβούμε σε αυτή την ταξινομήση. Έχουμε επίσης μια εξελικτική τροχιά η οποία έχει πάρα πολύ ε, ενδιαφέρον για να την δει κανεί ιδίως, ιδίως στην περίπτωση του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος, διότι αυτό μας ενδιαφέρει και σήμερα. Μας ενδιαφέρει σήμερα διότι οι κοινωνίες στο σύνολο του πλανήτη έχουν ήδη συγκροτηθεί, κατά το μάλλον οι ίτων, είναι πολύ πιο μπροστά από τις ε, από τι ομολογέ τους σε άλλες ε, γεωγραφικές περιοχές έχουν συγκροτηθεί με βάση ακριβώς την ε, ελευθερία, άρα και συστήματα τα οποία ε, ε, κάνονται να υποστασιοποιήσουν την ελευθερία. Τι μας διδάσκει τελικά η κοσμοσυστημική γνωσιολογία. Ότι ο σκοπός των κοινωνιών που παράγεται μέσα από διεργασίες παραμέτρους που ε, οδηγούν προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, ε, είναι η ελευθερία, το εξελικτικό της γενό, γινόμενο στον χρόνο, αλλά από την άλλη μεριά, όταν θα μιλήσουμε για τα συστήματα, τα συστήματα δεν είναι αυτοσκοπός, παραδείγματο χάρη η δημοκρατία, δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το μέσον, αξιακό, θεσμικό κλπ, που θα υποστασιοποιήσει τον κοινωνικό άνθρωπο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να απολαμβάνει την ελευθερία που προσυδιάζει στην ε, καθολική, δηλαδή στην ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση, στην καθολική ελευθερία ατομική, κοινωνική και πολιτική. Και άρα από εκεί μπορούμε να συναγάγουμε και το συμπέρασμα περί τίνος συστήματος πρόκειται, εάν το συναντήσουμε στην ιστορία. Η τυπολογική αυτή ταξινόμηση... Σε κοσμοσυστήματα αλλά και στο εσωτερικό του σε εξέλιξη, μα επιτρέπει επίση να γνωρίζουμε τι αποδίδουν οι έννοιε. Δηλαδή, γιατί δημιουργούνται οι έννοιε κάποια στιγμή, γιατί χρησιμοποιούμε τι έννοιε και ποιο είναι το πραγματικό τους περιεχόμενο. Αυτό μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα σήμερα, που οι έννοιε τι οποίε, όπω είπα, χρησιμοποιούμε είναι έννοιε δάνειε από τον ελληνικό κόσμο, τι οποίε όμω έχουμε αλλάξει κατά τέτοιο τρόπο, οβιδιακό θα έλεγα. Έτσι ώστε να μην αποδίδουν κανένα από τα περιεχόμενα τα οποία ήρθαν να ορίσουν. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι μας ενδιαφέρει να αξιολογήσουμε, να υποβάλουμε, δηλαδή σε κριτική δοκιμασία την εποχή μας και να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Αν θελήσουμε να δώσουμε το σχήμα με γνώμονα την εναλλαγή των, την, ή την ανάπτυξη των κοσμοσυστημάτων της κοσμοιστορία θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πέραν της πρωτόγονης περίοδου υπάρχει κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή ο δεσποτικός βίος των ανθρώπων αυτό απαντά και στο ερώτημα αν είναι συμφιές γνώρισμα η ελευθερία του ανθρώπου η απάντηση είναι όχι γεννιέται κάτω από ορισμένε προϋποθέσεις που πρέπει να αναδείξει κανείς επομένως ο δεσποτικός χρόνος της κοσμοϊστορίας είναι πολύ μεγάλος, σε σύγκριση με τον ανθρωποκεντρικό χρόνο της κοσμοϊστορίας. Αυτός, αυτή είναι η πρώτη, λοιπόν, περίοδος. Η δεύτερη περίοδος στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην κοσμοϊστορία, είναι η ανθρωποκεντρική, η οποία έχει πολύ, μικρή, πολύ μικρό ιστορικό βάθος. Πρέπει να πω, επίσης, βέβαια ότι μέσα σε αυτή την κόσμοσυστημική προσέγγιση δεν θα συναντήσουμε ομοιόμορφες καταστάσεις. Υπάρχουν κοινωνίες σήμερα αναφέραμε το παράδειγμα ήδη υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες βρίσκονται σε ένα προχωρημένο στάδιο της φάσης την οποία διανύει ο νεότερος κόσμος και υπάρχουν και κοινωνίες που μόλις προχθές εισήλθαν στο στάδιο το ανθρωποκεντρικό. Άρα οι εφαρμογές παρόλο ότι χάρη θεσμικέ Αναφορές στον τομέα της εργασίας είναι οι ίδιες που ισχύουν στη Δύση και στην Κίνα ή στην Αφρική. Οι εφαρμογές τους δεν είναι οι ίδιες, υπολείπονται όπως και στον τομέα των πολιτικών συστημάτων, στο σύνολο δηλαδή αυτού του κόσμου που συγκροτεί και που υποστασιοποιεί την ελευθερία. Η ανώτερη εκδήλωση της δεσποτείας είναι η κρατική δεσποτεία. Έχουμε μία διαφοροποίηση που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ευρωπαϊκό χώρο που είναι η ιδιωτική δεσποτία των μεσεωνικών χρόνων. Η κρατική όμως δεσποτεία είναι αυτή που μας δίδει το, ανώ, το, το ανώτερο στάδιο του, του δεσποτικού πολιτισμού και που αποκρισταλώνεται ε, χοντρικά σε αυτό που αποτελεί η Φαραωνική Αίγυπτος η περσική αυτοκρατορία, η Κίνα των ιστορικών χρόνων και ε, βεβαίως η μήτρα όλης αυτής της εξέλιξης είναι η περιοχή της ε, αφροασιατικής ενδοχώρας εκεί δηλαδή που μπορούσε να αναπτυχθεί ο ποτάμιος όπως θα λέγαμε πολιτισμός. Η εμφάνιση του ανθρωποκεντρικού κόσμο-συστήματος συντελείται με την ανάδυση στην ιστορία του ελληνικού κόσμου. Δηλαδή ξεκινάει ακριβώς σιγά-σιγά από το δεσποτικό της πρόσημο η ελληνική ιστορία και ολοκληρώνεται ανθρωποκεντρικά και εξελίσσεται στη συνέχεια κατά τον τρόπο που θα διαγράψουμε αμέσως τώρα. Εκείνο όμως που διαπιστώνουμε είναι και που έχει ιδιαίτερη σημασία ε, για να ε, εντοπίσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κόσμου κοσμοσυστήματος είναι ότι στο μεγάλο διάστημα της ελληνικής ιστορικής πραγματικότητας ε, υπάρχει ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός το οποίο ασκεί επιρροή πάνω στον ελληνικό ανθρωποκεντρικό κόσμο... που είναι η συμβίωσή του με την δεσποτεία. Το ελληνικό ή, όπως θα το λέγαμε ακριβώς... επειδή δημιουργήθηκε από τον ελληνικό κόσμο... το ανθρωποκεντρικό κόσμο σύστημα... Ε, δημιουργείται και υπάρχει σε μία μόνο περιοχή... όπως ξέρουμε της ε, γης... που είναι η Μεσογειακή Λεκάνη... και ο Εύξυνος Πόντος βασικά... Ε, αλλά που κατά τον τρόπο της επικοινωνίας του δεισδύει στην ε, δεσποτική ενδοχώρα, η οποία υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή βεβαίως, Ήπειρο και στην Αφρική και βε, πολύ περισσότερο στον πυρήνα των δεσποτικών κοινωνιών που έχουν τη, μεγάλη τους, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη που είναι οι αφροασιατικές κρατικές δεσποτίες. Αυτό έχει σημασία διότι, να το επισημάνουμε, διότι ε, στην περίπτωση του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος ε, έχουμε μία δυναμική η οποία μπορεί να διεισδύσει στον δεσποτικό κόσμο αλλά δεν μπορεί να τον ανατρέψει. Δεν μπορεί δηλαδή να τον ε, καταλύσει όπως έγινε με τη νεότερη εποχή και αυτό διότι η ουσιώδης διαφορά μεταξύ του ελληνικού ή ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος μικρής κλίμακας είναι μάλλον και του νεότερου, της νεότερης εκδοχής του είναι ότι το ελληνικό κοσμοσύστημα εδράζεται στη μικρή κλίμακα η θεμέλια κοινωνία των, ε, του ελληνικού κόσμου δεν είναι ένα κράτος έθνος που στεγάζει το έθνος όπως τα λέγαμε αλλά ε, είναι οι πόλεις και αυτή είναι εκείνη η οποία δημιουργεί τις συνέργειες. Ο Σάκης χρειάζεται να ε, αναφερθεί ε, σε επίπεδο σχέσεων με τον έξω κόσμο η ενότητα του ελληνικού πολιτισμικού χώρου. Είναι λοιπόν συγκροτημένος ο ελληνικός κόσμος ως κοσμοσύστημα και συγκεκριμένα ενσαρκώνει αυτό που αποκαλούμε ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας. Η νεότερη εποχή είναι βασισμένη, προέρχεται θα έλεγα αποτελεί φάση όπως θα δούμε της ελληνικής εποχής του ανθρωποκεντρικού συστήματο, αλλά που ως φάση αντιπροσωπεύει το καινούργιο και μεγαλειώδες από κάθε άποψη φαινόμενο που είναι η μεγάλη κλίμακα πάνω στην οποία συγκροτούνται οι κοινωνίες και οι δυναμικές του πράγματος. Οι επιρροές, βεβαίως σε αυτή την παραλληλία την ιστορική παραλληλία του ανθρωποκεντρικού ο μικρής κλίμακας με την ε, γύρωθεν δεσποτεία, ε, προσφέρεται για να δει κανείς σε επίπεδο σύγκρισης τι παρεπόμενες ενέργειες μπορεί να έχει. Παραδείγματος χάρη, αλλάζει άρδιν ο χαρακτήρας της δεσποτείας από τη στιγμή που δει η νομισματική οικονομία, που είναι προπόθεση του ανθρωποκεντρισμού, στην αφρα, αφρα, αφροασιατική δεσποτεία. Απ' την άλλη μεριά όμως, οι επιρροέ της δεσποτείας στον ελληνικό κόσμο είναι εξίσου μένωσης. Τις βλέπουμε σε πολλά ε, σημεία ακριβώς της ανάπτυξη του ελληνικού κόσμου. Ε, κυριότερο είναι αυτό που ε, αποτελεί δόμη του συστήματος εργασίας, όπου δεν συγκροτείται υπό το πρίσμα της ενοχικής σχέσης, αλλά της εμπράγματης σχέσης. Η δουλεία βεβαίως αυτή που είναι πράγμα της σχέσης εργασίας ε, δεν έχει να κάνει με τη δουλεία που συναντάμε στις δεσποτικές κοινωνίες όμως ο νόμος που διέπει τη σχέση εργασίας ανάγεται στη χώρα προέλευσης και όχι στην χώρα όπου παρέχεται η εργασία. Γι' αυτό και έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στον ελληνικό κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή ακριβώς την ε, σημαίνουσα παράμετρο της ε, ανθρώπινης ζωής. Υπάρχουν όμως και άλλες δύο πάρα πολύ σημαντικές διαφορές. Η μία που αναφέρεται στο πώς θα μπορέσει να συγκροτηθεί στο τέλος η ανθρώπινη ε, σχέση, άρα η σχέση επικοινωνίας που έχει να κάνει με τις παραμέτρους, την οικονομία, πώς θα γίνει η ανταλλαγή, η μεταφορά ε, των εμπορευμάτων και όπως επίσης και στο επίπεδο της επικοινωνία των ανθρώπων, άρα εντός ή εκτός των συστημάτων που καλούνται να υποστασιοποιήσουν την ελευθερία. Η κοινωνία της μικρής κλίμακας, ακριβώς επειδή οργανώθηκε σε επίπεδο μικρής κλίμακας η θεμελιώδης κοινωνία, είναι αυτή που παρήγαγε τον πολιτισμό της ελευθερίας, αλλά βασίζεται στη φυσική επικοινωνία. Όταν παραδείγματος χάρη θέλει να επιβεβαιώσει και να εφαρμόσει την πολιτική ελευθερία ο πολίτης της δημοκρατίας στην πόλη αυτό που θα κάνει είναι να μεταφερθεί στην πλατεία, στην πνίκα ο Αθηναίος γιατί προκειμένου να ανταλλάξει απόψει και να διαμορφώσει άποψη. Δεν είχε την τεχνολογική επικοινωνία Άρα την δυνατότητα να διαμορφώσει την ίδια, να αντλήσει και να διαμορφώσει την ίδια άποψη, άρα να εκφράσει βούληση που μπορεί να έχει ο άνθρωπο στη μεγάλη κλίμακα με την επιστράτευση τη τεχνολογία της επικοινωνίας. Δεν χρειάζεται να προστρέξει σε μια πλατεία ο Έλληνα των 10 εκατομμυρίων ή ο Κινέζο του 1,5 δισεκατομμυρίου για να διαμορφώσει, να διατυπώσει τη βούλησή του, εάν θα υπήρχε η έννοια της δημοκρατίας στις μέρες μας. Το δεύτερο όμως και το κυριότερο που μας ενδιαφέρει εδώ για το ζήτημα της κοσμοϊστορίας είναι η διαφορά φύσεως που έχει να κάνει όχι με την κλίμακα τόσο όσο με την ιστορική διαδρομή της ελληνικής περίοδου του ανθρωποκεντρισμού και της νεότερης περίοδου. Αυτό που τις διακρίνει λοιπόν τις δύο αυτές φάσεις είναι η διαδρομή η διαδρομή τους, η ιστορική ιδεολογία τους. Η ελληνική διαδρομή αναδεικνύει μία ολοκληρωμένη περίοδο ανάπτυξης του κοινωνικού ανθρώπου, εξέλιξής του το χρόνο. Μας δείχνει ότι θα μας έδειχνε η περιγραφή που επειδή έχουμε τα παραδείγματα μπροστά μας θα μπορούσε να δηλώνει, με όρους αναλογίας βεβαίως, της εξέλιξης του καθενός από μας. Ο καθένας από μας γνωρίζουμε ποια θα είναι η εξέλιξή του. Θα, κάνει, θα επιλέξει άλλο επάγγελμα ενδεχομένως ή ό,τι, αλλά ξέρουμε τη βιολογική του διαδρομή από την ώρα που γεννιέται μέχρι την ώρα που τελειώνει ο βίος του. Αυτό δεν έχουμε τη δυνατότητα να το συγκροτήσουμε ως σύστημα γνώσης ε, στο επίπεδο των κοινωνιών. Ιδίω των ανθρωποκεντρικών κοινωνιών, διότι έχουμε μόνο ένα ιστορικό παράδειγμα. Και όπω ξέρουμε, όλοι τα ιστορικά παραδείγματα τη κοινωνία δεν μπορούμε να τι βάλουμε στο εργαστήρι και να του πούμε, ξανακάντε, ξέρω εγώ, οι Γάλλοι τη Γαλλική Επανάσταση, οι Έλληνε στην Ελληνική Επανάσταση, για να δούμε πώ θα αντιδρούσατε ή πώ θα λειτουργούσατε σε έναν άλλο ιστορικό χρόνο. Αυτό δεν γίνεται. Όμω, τι μα διδάσκει το ελληνικό. Ιστορικό παράδειγμα, εάν το κωδικοποιήσουμε, μάλλον αν αποκωδικοποιήσουμε τη φύση του και κωδικοποιήσουμε πια την πραγματικότητα την οποία αναδεικνύεται με βάση την κόσμοσυστημική του ολότητα. Ότι υπάρχουν, μέσα μπορεί να βγάλει κανείς ακριβώς αυτό το συμπέρασμα από τον ελληνικό ιστορικό χρόνο που δείχνει δύο μεγάλες περίοδους φάσης. Η μία είναι η κρατοκεντρική. Σκεφτείτε λίγο τη σημερινή εποχή. Δηλαδή, μία εποχή που το σύνολο κοσμοσύστημα συγκροτείται ως άθροισμα κρατών. Δεν σημαίνει ότι στην ιστορική διαδρομή δεν αυτονομούνται παράμετροι όπως η οικονομία, που αρχικά λειτουργούν μόνο μέσα στο κάθε κράτος, για να αναπτυχθούν σε επίπεδο κοσμοσυστήματος, όμως η θεμέλια βάση είναι αυτή. Γι' αυτό και μιλάμε για κράτοκεντρισμό. Εκεί, στον κράτοκεντρισμό, σε αυτή την πρώτη περίοδο, η εξέλιξη του ανθρώπου, εξεπόψη ως ελευθερίας, γίνεται μόνο μέσα στα κράτη, μέσα στις πόλεις εν προκειμένου. Σημαίνει δηλαδή ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του ανθρώπου στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πεδίο, στο αξιακό επίση παρακολουθώντας πώς έχουν διαμορφωθεί τα συστήματα στην ιστορική πορεία από τους κρυπτομικηναϊκούς χρόνους μέχρι και τον ο αιώνα, που λύγει ο κρατοκεντρισμός, και να αναζητήσουμε τα αίτια αυτής της εξέλιξης, όπως και τις έννοιε οι οποίες ήρθαν να αποδώσουν τα φαινόμενα αυτά. Αυτό λοιπόν είναι ένα μίζον γεγονός, γιατί μας δείχνει ότι ενώ ο άνθρωπος, ο κοινωνικός άνθρωπος εξελίσσεται της ελευθερίας και διευρύνει το πεδίο του από την ατομική στην κοινωνική και πολιτική, δηλαδή εκεί που πέραν της ατομικής και προσωπικής ζωής αναπτύσσει σχέσεις συμβατικές με υποσυστήματα ή με το συνολικό πολιτιακό σύστημα, εκεί λοιπόν διαπιστώνουμε ότι η, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με την διακρατική εξέλιξη η οποία παραμένει στατική στον βάρβαρο χρόνο, δηλαδή η πολιτική, οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων σε διακρατικό επίπεδο, αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα της δύναμης. Η δεύτερη περίοδος είναι η περίοδος της οικουμένης. Αυτή κι αν είναι εντελώς άγνωστη, διότι δεν λέει τίποτε στον κοινό νου και στην επιστήμη της εποχής μας. Η περίοδος της οικουμένης, είναι μια φάση η οποία συγκροτεί την ολοκλήρωση της υπέρβασης του εις κοινωνία κοινωνίας της πόλης κράτους. Όχι γιατί έρχεται στην περίοδο της οικουμένης να καταργηθεί ή να καταργήσει κάποιος την πόλη ως θεμέλια κοινωνία, αλλά εγκαθίσταται υπεράνω της πόλεως μια άλλη πολιτεία στους πρώτου χρόνους μετά τον Αλέξανδρο της έδωσαν και το όνομα Κοσμόπολης, η πόλη που στεγάζει το σύνολο των πόλεων, η Μητρόπολης πόλης. Αυτή λοιπόν η έννοια της Οικουμενικής Κοσμόπολης συγκροτείται ως πολιτιακή παράμετρος με βάση της πόλης που αναλαμβάνουν και νέες δραστηριότητες ενώ διατηρούν τις παλιές πλήν βεβαίως της Δυνατότητά τους να ε, βιώσουν τον κρατοκεντρισμό όπως πριν. Αναλαμβάνουν όμως κέρυε λειτουργίες όπως είναι η δημοσιονομική, γιατί τη διατηρούν, τη δυνατότητα να διαμορφώνουν τα πολιτιακά του συστήματα, ε, τα κοινωνικά του συστήματα, να νομοθετούν, να δικάζουν. Πόσο διαρκεί αυτή η περίοδος της Οικουμένη, άρα του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος μέχρι τι παρυφέ του 20ου αιώνα. Θα σας ηχήσει παράξενα η διατύπωση αυτή, αλλά πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι αυτό που γνωρίζουμε στον ελληνικό κόσμο, στη μήτρα δηλαδή του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού, ε, στην περίοδο της τουρκοκρατίας, και το αποκαλούμε κοινότητα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το κοινό, η πόλη η οποία κληρονομείται από την προηγούμενη περίοδο των ελληνιστικών ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων και εξακολουθεί να παραμένει ομοθετικά ίδια με εκείνη που, με της περίοδου της Υπουμένης η Οθωμανική Δεσποτή αναλαμβάνει σημαντικές λειτουργίες της προηγούμενης περίοδου και γι' αυτό έχει συμφέρον και να διατηρήσει το σύστημα διότι αυτό παράγει νομισματικό πλούτο και Βεβαίως έχει σημασία να προσέξουμε το εξής, ότι παραδείγματος χάρη το πολιτιακό σύστημα των κοινών της τουρκοκρατίας που διατηρεί το σύστημα της δημοκρατίας είναι ομοθετικά ίδιο με αυτό που παρήχθη και που μας απέδωσε ο Αριστοτέλης και άλλοι τον 5ο αιώνα. Δεν είναι οι ίδιες αρχές ως αξιώματα, παραδείγματο χάρη, αλλά... Οι αρχέ που διέπουν τα αξιώματα είναι οι ίδιες. Παραδείγματο χάρη, οι συνοδικέ είναι ελευθέρω ανακλητέ σε έξι μήνε έω ένα χρόνο, έχουν ε, την ε, αρχή τη ομοφωνία που εκφράζεται σε, στο επίπεδο των αρχών. Αντιθέτω, στο επίπεδο εκκλησία του Δήμου, δηλαδή μάζοξη, έχουμε την αρχή τη πλειοψηφία. Το σύστημα αυτό βεβαίω μετακενώθηκε και εγκαθιδρύθηκε και στην ελληνική εκδοχή του Χριστιανισμού, στην Ελληνική Εκκλησία. Την ιστορική, όχι τη σημερινή. Επομένως, μπορεί να τελειώνει ο ιστορικός βίος της Μητρόπολης, γιατί η Μητρόπολη είναι εκείνη που εκφράζει το συνολικό ε, κοσμοπολιτιακό σύστημα, το κεντρικό πολιτικό σύστημα, αλλά είναι λειτουργεί κατά τον τρόπο των συνεργειών με τις πόλεις. Δεν θα αναφερθώ σε παραδείγματα, είναι... Η περίπτωση του Βυζαντιού είναι πολύ χαρακτηριστική και βλέπουμε ότι μετά την ολιγαρχική εμπλοκή της Ρώμης το Βυζάντιο αρχίζει σιγά σιγά να αναφέρεται στον βασιλέα που ασκεί ένομη επιστασία και όχι σε ε, απόλυτη μοναρχία ή σε άλλες εκδηλώσεις ε, αυτοκρατορικού τύπου που του αποδίδονται ε, από τη νεότερη ιστογρα... ιστοριογραφία. Η Εκείνο όμως που νομίζω χρειάζεται να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι ότι η μετάβαση του δυτικού κόσμου στην τελειώσω, η μετάβαση του δυτικού κόσμου που ξέρουμε ότι εξόκυλε από τον ανθρωποκεντρισμό και περίρθε στη Θεοδαρχία με την άλωση της Δυτικής Ρώμης. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε λοιπόν στο δυτικό κόσμο είναι ότι η επαναπροσέγγιση και η επανεγκατάστασή του στον, ε, στον άνθρωπο κεντρισμό γίνεται με όχημα τους θεσμούς και τις παραμέτρους της μικρής κλίμακας. Είναι η εποχή που το Βυζάντιο αναγκάζεται να ξαναθυμηθεί την Δύση και μετακενώνει εκεί τις θεμέλιες παραμέτρους με αφετηρία την Ιταλία και επίσης τον Βορρά, για να αναπτύξει εκεί αυτό που έχασε από την Ανατολή, δηλαδή στις σλαβικές χώρες, την, ε, το εμπόριο και, την, ε, και τις ανταλλαγές. Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν η εποχή, η εποχή της μετάβασης χαρακτηρίζεται από την ε, επανεγκατάσταση στη Δύση της μικρής κλίμακας των κοινών. Επειδή υπάρχει όμως μια διαφορά, επειδή στην Ιταλία... Έχουμε την άμεση επέμβαση του Βυζαντίου, ουσιαστικά, που πράγματι ουδέποτε εξέλιπε για να περιέλθει η Ιταλία στο καθεστώς της ε, ιδιωτική δεσποτείας όπως συνέβη στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γι' αυτό και διαπιστώνουμε ότι εκεί οι πόλεις αποτελούν την εναλλακτική πρόταση στο φεουδαλικό πεδίο, στο δεσποτικό πεδίο. Ενώ πέραν των Άλπεων που πηγαίνει ο απόϊχος και η άμεση αυτή η επιρροή της νομισματικής οικονομίας και των παραμέτρων του προτύπου για την εποχή του Βυζαντίου διαπιστώνουμε ότι αναπτύσσεται μια άλλη πραγματικότητα δηλαδή το κοινό εγκαθίσταται μέσα στο Φέουδιο και το κάνει να εξελίσσεται και γι' αυτό μεταβάλλεται σε κοινότητα. Μην ξεχνάμε ένα πράγμα ότι η Γαλλική Επανάσταση παραδείγματο χάρη. όπως επίσης και αργότερα η Κομμούνα του Παρισιού δεν αποδίδουν τίποτε άλλο παρά τους θύλακες του πρώιμου ανθ, ανθρωποκεντρισμού, οι οποίοι κίνησαν την ιστορία και οδήγησαν από την ιδιωτική στην κρατική δεσποτεία, πράγμα που οδήγησε στο τέλος αυτή η σύνθεση της μικρής κλίμακας, της δυναμικής της μικρής κλίμακας, θυμηθείτε της πόλεις Η Μασαλία, το χάρη, είναι, είναι περιτυχισμένη για να μπορεί να ελέγχεται από τον κεντρικό μονάρχη και όχι για να προστατεύεται από τους έξωθεν εχθρού πόλεις. Η δυναμική λοιπόν αυτή είναι δηλώνει ότι το ανθρωποκεντρικό κόσμοσύστημα μικρής κλίμακας είναι αυτό που καθορίζει και στη δύση των ρουν της εξέλιξης προς τον ανθρωποκεντρισμό άλλο ότι στο τέλος μέσα στην κρατική δεσποτεία ε, οδηγήθηκε στην έκπτωσή του όπως και η εταιρική οικονομία ε, ένα οικονομικό σύστημα το οποίο επεκτάθηκε σταδιακά στην περίοδο από... της οικουμένης και που είναι υπόλογο της κατάργησης της δουλείας. Mm. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο είναι καθοριστικό και μας επιτρέπει να δούμε αυτό τον ιστορικό βίο του ανθρωποκεντικού κοσμοσυστήματος μικρή κλίμακας να συναγάβουμε δηλαδή το συμπέρασμα ότι το τέλος της αρχαιότητας ιδεολογικά μεν με την έννοια της βούλησης να το τελειώσουν ε, η ιστορική της σήμερα τελειώνει με την άλωση της δυτική αρχαιότητας, τελειώνει τον 19ο αιώνα. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία της μετάβασης από την αναγέννηση και αργότερα συγκροτείται σιγά-σιγά νέα περίοδος που είναι η περίοδος της αρχαιότητα, τελειωνει τον 19 ο αιωνα και μεσα σε αυτη τη διαδικασια της μεταβασης απο την αναγεννηση και αργοτερα συγκροτειται σιγα σιγα η νεα περιοδος που ειναι η περιοδος της μεγάλης ανθρωποκεντρικής κλίμακας. Τι μας διδάσκει αυτό. Ότι αυτή η ιστορική διαδρομή, η βιολογία δηλαδή του κοινωνικού ανθρώπου που συγκροτείται με όλους ελευθερίας, εάν θελήσουμε να την τοποθετήσουμε στην εποχή μας, θα διαπιστώσουμε ότι η εποχή μας βρίσκεται σε ένα πρωτόλιο, πρώτο στάδιο στην ανθρωποκεντρική εξέλιξη. Με άλλα λόγια, το μεγαλειώδες τις μεγάλη κλίμακας, και ό,τι αυτό έχει επιστρατεύσει για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αυτή της συγκρότησης και εξέλιξης, δεν έχει να κάνει με τον ιστορικό χρόνο, αν κάνουμε μία αναδρομή συγκριτική, εννοείται ακολουθώντας την αναλογική μέθοδο. Ε, αυτό που συνέβη στην περίοδο της ε, προσωλώνιας, από τον Δράκοντα έως τον Σόλωνα και αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας, θα διαπιστώσουμε ότι σε επίπεδο θεσμών, αξιών και πραγματικοτήτων είναι αναλογικά ίδιο. Βεβαίως, η εποχή μας είναι καθόλου ανώτερη ως προς τις εφαρμογές αυτών των θεσμών και κανόνων και αξιών, αλλά όμως δεν πάβουν να βρίσκονται, να τοποθετούνται αναλογικά σε αυτή την συγκριτική εποχή. Συγκριτικά εποχή. Με άλλα λόγια... Αυτή η εντρίφηση στην ελληνική ανθρωποκεντρική πραγματικότητα, εάν ενιολογικά και γενικότερα γνωσιολογικά μπει σε μια τάξη, αποκωδικοποιηθεί, μας επιτρέπει να συγκροτήσουμε τον χρόνο του κοινωνικού ανθρώπου, τον ιστορικό του χρόνο, τον εξελικτικό του χρόνο, άρα τη βιολογία του, και να υποβάλουμε σε κριτική δοκιμασία... ...την εποχή μας, να την ταξινομήσουμε εκεί που ανήκει... ...αλλά και συγχρόνω να μπορέσουμε να δούμε την κατεύθυνση του μέλλοντος. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα όλη η συζήτηση για την επίλυση των προβλημάτων... ...γίνεται με τους όρους του παρόντος συστήματος όπως επισημάναμε... ...οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει η αντίληψη της προοπτικής. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα υπάρξει και η προοπτική. Η προοπτική θα υπάρξει η εξέλιξη. Εάν θέλουμε να δούμε ποια θα είναι Μπορούμε να δούμε πώς ο κοινωνικός άνθρωπος τον ελληνικό χρόνο διευρύνει το πεδίο της ελευθερίας του από την ατομική στην κοινωνικο-οικονομική και πολιτική ελευθερία και τι θεσμικές λύσεις επιλέγει για να υποστασιοποιήσει αυτή την ελευθερία. Μας επιτρέπει δηλαδή να δούμε πώς άδειασε και πώς θα ξαναγεμίσει το περιεχόμενο των ενιών που δανειστήκαμε από τον ελληνικό κόσμο. Δείτε λίγο αυτό το φαινόμενο στον προβληματισμό που απορρέει από την έννοια της δημοκρατίας. Αναφέρθηκα στην αρχή στο Βιντάλνα και. Τι μας λέει. Ότι δεν μπορούμε να εμπνευστούμε από την πόλη παρά μόνο από τους στοχαστές της πόλης διότι αυτοί περίπου σαν οι μύθεοι υπερέβρισαν τον εαυτό του και κινήθηκαν σε ένα άλλο κόσμο που είναι ισχυρό και σήμερα. Και ποιο είναι το επιχείρημα, ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε σήμερα την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Μα το ζήτημα δεν είναι η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία είναι η εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής, τη δημοκρατική αρχή στη μικρή κλίμακα τη πόλη. Το ζήτημα είναι να αντλήσουμε τι αρχέ τη δημοκρατία και να διερωτηθούμε γιατί σήμερα δεν αποτελούν μέρο του αξιακού μα συστήματο, γιατί δεν υποστηρίζεται η αρχή τη δημοκρατία στι μέρε μα. Να προσθέσω και κάτι στο επιχείρημα της βιομηχανικής κοινωνίας. Η βιομηχανική κοινωνία αναφέρεται στην μεταποιητική και εμπορευματική οικονομία της μεγάλης κλίμακας. Δεν θα συγκρίνουμε την οικονομία των ΗΠΑ, λόγου χάρη με την οικονομία της Αθήνας, για να βγάλουμε το συντριπτικό αποτέλεσμα ότι... Μία επιχείρηση των ΗΠΑ είναι όσο 10 φορές η Αθήνα ή 20. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι λάθος προσέγγιση. Η προσέγγιση δηλώνει, η αναλογική προσέγγιση δηλώνει, ότι πρέπει να εξετάσουμε τη δυναμική που παράγει η συγκεκριμένη οικονομία στη μεγάλη κλίμακα των ΗΠΑ, στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό κλπ. πεδίο. Άρα τι ελευθερία υποστηρίζει για να δούμε αντιστήχως στην περίπτωση της Αθήνα που ήταν ηγέντιδα δύναμη ποια η οικονομία προσυδιάζει σε αυτή την οικονομία δηλαδή που παράγει αντίστοιχα αποτελέσματα γιατί η οικονομία της Αθήνα του 5ου ή του 4ου αιώνα παρή, πα, πα, πα, παρήγαγε δημοκρατία παρήγαγε επομένως μια αντίληψη ελευθερίας η οποία υπερβαίνει την εποχή μας το ίδιο θα μιλήσουμε για την οικουμένη η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο σήμερα, αλλά μπορεί να εξηγήσει το γιατί του πολέμου ή της ειρήνης στην εποχή μας. Και πόσο μακριά είναι ο, ο κόσμος των, της πολιτικής σκέψης, των διεθνών σχέσεων εμπροκειμένου, ως προς την ερμηνεία φαινομένων όπως αυτά. Τελειώνω με την επισήμανση ότι η ανείχνευση, μάλλον η ανασυγκρότηση, του ιστορικού χρόνου με όρους κόσμο-συστήματος μας επιτρέπει όχι μόνο να τον κατανοήσουμε να, να συγκροτήσουμε ένα σύστημα γνωσιολογίας καθόλικο το οποίο θα βασίζεται στις πρωτογενείς πηγές δεν θα είναι θεωρία αλλά γνωσιολογία και επομένως θα μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τον εαυτό μας να γνωρίζουμε το παρελθόν ως πηγή άντληση ενιών και συμπερασμάτων όχι για να μεταβούμε εκεί αν μας αρέσει, αλλά προκειμένου να μελετήσουμε, να κατανοήσουμε να θέσουμε σε ε, κριτική δοκιμασία και να αξιολογήσουμε την εποχή μας και κυρίως να δούμε την κατεύθυνση του μέλλοντος. Η κατεύθυνση του μέλλοντος είναι κρυστάλλινη κατά την κρίση μου και είμαι έτοιμος αν υπάρξει συζήτηση να το εξηγήσω αυτό. Έχει συγκεκριμένε προδιαγραφές ανεξαρτήτως του αν οι προποθέσει που θα επιλεγούν, θα είναι διαφορετικές. Σας ευχαριστώ.